Ποιο σωστό να κάνετε μια θητεία Να δώσετε ένα δείγμα γραφής ναι, Και μετά να κοιτάξετε πιο ψηλά Ποιο σωστό για ποιον Για τη χώρα και το χώρο ή για μένα you know Ποιο σωστό για ποιον Για τη χώρα και το χώρο ή για μένα Εγώ μπορεί να έχω χρόνο. Λέω όμως και αυτό που θέλω να τεκμηριώσω ότι δεν έχει ο χώρος μου και η χώρα. Αμάν, και ψώνισε. Εγώ μπορεί να έχω χρόνο. Λέω όμως ότι δεν έχει ο χώρος μου και η χώρα. Βρε, τον καημένο και αυτόν, το χαριδούκα Δούκα, ψωνίστηκε. Δεν το περιμέναμε, φαίνονταν λίγο πιο λογικό σε σχέση με του άλλου, αλλά τι μπορεί να κρύβει ο άνθρωπο. Βλέπει έναν εκεί καλοστεκούμενο Να μιλάει, να λέει για την Αθήνα, κατατύχει βγει και Δήμαρχο, με το που πήγε στο δημαρχείο θέλει να φύγει κατευθείαν και θέλει να σώσει τη χώρα. Γιατί ο ίδιο έχει χρόνο να ζήσει και να κάνει διάφορα, αλλά η χώρα δεν μπορεί να περιμένει και ο χώρο του το Πασόκ. Ή μάλλον η κεντροαριστερά. Αυτά τα έλεγε χθε βράδυ στο Χατζικό, τον Κίνταριο Χατζικολαού, δεν το περίμενε κι αυτό, να ακούει τέτοια. Έχουμε συνηθίσει εδώ να αναλύουμε και να ξεδιπλώνουν πάνω μας τους ψυχισμούς τους. Γιατί πια η πολιτική κάπου εκεί οδεύει και μέσω τέτοιων τρόπων μπορεί να την ερμηνεύσει κανείς. Αλλά αυτό του Δούκα, έξι μήνες δήμαρχος, να μιλάει ότι τον έχει ανάγκη η χώρα και δεν μπορεί να περιμένει κανείς, δεν το είχαμε ξανακούσει. Εγώ μπορεί να έχω χρόνο Λέω όμως και αυτό που θέλω να τεκμηριώσω Ότι δεν έχει ο χώρος μου και η χώρα Και γι' αυτό βάζω την ευθύνη μπροστά Ακούγεται λίγο μεσιανικό αυτό δεν μεσιανικό. Δηλαδή αυτό είμαι ο Μεσσίας αν με, χάσουν, καμία περίπτωση, αν, τελεύω, αν με χάσουν ναι. τι θα γίνει ο χώρος και Προσέξτε, η χώρα Προσέξτε, δεν λέω σε καμία περίπτωση Ότι είμαι ο Μεσσίας Και ούτε λέω ότι αυτά τα οποία πιστεύω Είναι απόλυτη αλήθεια Ο καθένας λέει εδώ την αλήθεια του <Ρεβαια> Εγώ μπορεί να έχω χρόνο, λέω όμως ότι δεν έχει ο χώρος μου και η χώρα. Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι είμαι ο Μεσσίας κι ούτε λέω ότι αυτά τα οποία πιστεύω είναι απόλυτα αλήθεια. Ο καθένας λέει εδώ την αλήθεια του. Για την αλήθεια του, γίνεται ο λόγο. Ευτυχώ, διευκρίνησε, μα διαβεβαίωσε σε αυτή τη φάση ότι δεν είναι μεσία. Αν και δεν μπορεί να περιμένει η χώρα, και πρέπει να έρθει ο Χάρη Δούκα για να ενώσει το Πασόκ μετά την κεντροαριστερά και μετά να γίνει και πρωθυπουργό. Γιατί η χώρα, όπω ξέρετε, δηλαδή, όλοι εμεί δεν μπορούμε να περιμένουμε και περιμένουμε το Χάρη Δούκα για να πάμε μπροστά με το Πασόκ που νικάει. Θέλω να είμαι απολύτω ξεκάθαρο γιατί είναι σημαντικό να ξέρουν και οι πολίτε. Τι ακριβώ προτείνω. Λέβαια. Λέω λοιπόν ότι το Πασόκ είναι ο χώρο ο οποίο μπορεί να δημιουργήσει τι συνθήκε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τη μεγάλη δημοκρατική πάταξη. Πασόκ, Πασόκ, και... Πασόκ, Πασόκ. και πάσης σε Άρα είναι το Πασόκ το οποίο, μεγαλώνει, το οποίο μεγαλώνει. Μεγαλώνει, μεγαλώνει, γερά παιδιά. Δυναμώνει και νικάει. Και καλούμε ευρύ κάλεσμα στη βάση στου πολίτε χωρί αποκλεισμού και συνεργαζόμαστε. Και πρόταση του ήταν μια λύση για ένα κοινό Με έναν κοινό υπόψη Η πρόταση και του Χάρη Δούκα είναι ένα ισχυρό Πασόκ Που θα ενώνει, θα ανοίγει και θα νικάει Δόξα το Πασόκ Ασύ καλά το Πασόκ Πασόκ και πάσης Ελλάδους Γεια σου Πασόκ μεγάλε Η το του Χάρι Δούκα είναι ένα ισχυρό Πασόκ που θα ενώνει, θα ανοίγει και θα νικάει. Πολύ θετικό αυτό, το καταλαβαίνει ο καθένα. Έχουμε τα θέματα του Πασόκ και δεν προλαβαίνουμε να ασχοληθούμε με τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ. Και με αυτά τα θέματα δεν προλαβαίνουμε να ασχοληθούμε με τα θέματα τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πολλά θέματα έχουν μαζευτεί, το καταλαβαίνετε, το βλέπετε. Πολλά εγώ κυκλοφορούν αμολυτά. Οπότε όλοι αυτοί κάνουν δηλώσει, πολλέ δηλώσει. Θα συνεδριάσουν και τα όργανα του Πασόκ τώρα. Οπότε θα έχουμε εξελίξει στην Κεντρική Επιτροπή. Να πω ότι βεβαίω έχουμε την Κεντρική Επιτροπή την Κυριακή. Για εκεί θα ανακοινώσω τι αποφάσει μου και το σχέδιο μου, το σχέδιο για το χώρο και βεβαίω και τη χώρα. Πατριώτες σωθήκαμε! και βεβαίω να ανακοινώσουμε και εμεί τι αποφάσει μα στην Κεντρική Επιτροπή. Όμω να πούμε ότι τι θέλουμε να κάνουμε, και αυτή ήταν και η απάντηση στο κάλεσμα του Μανώλη του Στοδυλάκη, ο οποίο ήταν και μαθητή μου όταν ήμουν νέο λέκτρο ηλεκτρολόγου-μηχανικού στη Σχολή των Ηλεκτρολόγων. Ότι θέλουμε να κάνουμε ξανά το ΠΑΣΟΚ, την ψυχή τη Δημοκρατική Παράταξη, των μεγάλων αλλαγών και αξιών που θα κυβερνήσει τη χώρα. Με λένε ρίζω, και όπως θέλω τα γυρίζω. Time, Α, εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία. Αυτή η κυρία είναι τόσο αγαπημένη μας και τη συμπαθούμε τόσο πολύ. Όχι για αυτό που λέει, αλλά προφανώς για τον τρόπο που το λέει. Είναι Πασόκα, είχε πάει... Είχε ψηφίσει τότε στις εκλογές της εσωκοματικές που βγήκε ο Ανδρουλάκης, κάπου την είχε πετύχει μια κάμερα και είχε κάνει αυτή τη δήλωση με αυτό ακριβώς το ύφο ότι είμαστε πασόκ και έχουμε γράψει ιστορία και τα κοιτάει όλα από πολύ ψηλά, όλοι οι άλλοι τις φαίνονται δεύτεροι, κάπως έτσι την έχουμε φτιάξει. Στο μυαλό μα, τελειώσαμε με το Δούκα, Γιατί πάμε σε, στην απέναντι πλευρά, στην κυβέρνηση. Με το Δούκα δεν τελειώσαμε, γιατί θα είναι υποψήφιο, οπότε φαίνεται. Θα Σαββατοκύριακο στα όργανα, στην Κεντρική Επιτροπή. Θα θέσει θέμα. Η χώρα πάντα ανυπομονεί να έρθει το Πασόκ στα πράγματα. Φαίνεται αυτό και κυρίω το Χάρη Δούκα. Δεν τον έχουμε δει σαν Δήμαρχο πώ θα είναι. Πρέπει να το δούμε σαν Πρωθυπουργό πώ θα είναι. Πριν ακόμη περάσει και καταλάβει τι γίνεται στο Δημαρχείο. Θέλει να καταλάβει τι γίνεται και στι υπόλοιπε. Θέσεις και θα είναι λίγο καλός και σε όλα, θα μείνει και στο Δήμο και στο, στην Προεδρία του Πασό και στην Πρωθυπουργία, ένα άτομο για όλο όπως ήταν παλιά κάποιοι άλλοι ηγέτες. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης είναι Υπουργός ο Τάκης Θεοδωρικάκος από τον προηγούμενη εδώ και 15 περίπου μέρες. Ο κύριος Θεοδωρικάκος μας διευκρινίζει πώς ακριβώς είναι ο τίτλος του Υπουργείου. Μια και είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε εδώ από τη στιγμή που έχω αναλάβει αυτά τα πολύ σημαντικά καθήκοντα Αν και από ηλεκτρικές καρέκλες όπως είπατε και Χασαπό που λέει είμαι συνηθισμένος ναι, ξέρετε αλήθεια. όλα τα χρόνια Αυτό το Υπουργείο και θέλω να περάσω αυτό το μήνυμα πρώτα από όλες τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν σήμερα το πρωί Δεν είναι Υπουργείο της Ακρίβειας, είναι το Υπουργείο της ανάπτυξη. <ΟΟΟΟΟΟ> Δεν είναι Υπουργείο της Ακριβίας, είναι το Υπουργείο Yo, <laughs> Δεν είναι Υπουργείο είναι το Υπουργείο <Γαλώ>. Ε, μεσημέρι λέμε για κανέναν έκδοτο Να περνάει έτσι η ώρα και το λέει πάρα πολύ ωραία Δεν είναι το Υπουργείο της Ακρίβειας Αυτό ακριβώς είναι το Υπουργείο της ανάπτυξη. Την Ακρίβεια την ξέρετε Τη ζείτε καθημερινά την Ανάπτυξη Δεν την έχετε πολύ δει ούτε και θα τη δείτε Δεν έχει καμία πολύ σημασία Ο ίδιος θέλει να τοποθετείτε και να λέει Ότι το συγκεκριμένο Υπουργείο είναι της Αναπτύξεως Και όχι της Ακρίβειας Διαλέγετε και παίρνετε. Μάλλον θα έχει στο νου του τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει ο Κυριακό Μητσοτάκη με την επιστολή την περίφημη στην Ούρσουλα κατά των πολυεθνικών Πόλεμο τον οποίον τον συνεχίζει τώρα και ο Τάκη Θεοδωρικάκος Καταρχήν, ο Πρωθυπουργό άριστα έφεσε το θέμα τη τιμολογιακή πολιτική των πολυεθνικών εταιριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα συνεχίζει να το πράττει. Μπράβο! Εγώ προχθέ είχα μία συνάντηση με την πρόεδρο τη Επιτροπή Ανταγωνισμού, την κυρία Σάρπ, και ζήτησα. να υπάρξει έλεγχος στις επιχειρήσεις στις πολυεθνικές στην Ελλάδα που εμπορεύονται προϊόντα Μπράβο. για το αν τηρούνται οι κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και η νομιμότητα και θα το κάνω και με τον πλέον επίσημο τρόπο τις επόμενες μέρες και ταυτόχρονα έχω ζητήσει από αυτές τις εταιρείες να πειθαρχήσουν κανονικά στου νόμους και στι κανόνες της αγοράς <Τι> Και ταυτόχρονα έχω ζητήσει από αυτέ τι εταιρείε να πειθαρχήσουν κανονικά στου νόμου και στι κανόνε τη αγορά. Ετελείωσε. Ετελείωσε. Μα αυτέ οι εταιρείε πειθαρχούν στου κανόνε και τι νόμου, όπω λέει, τη αγορά. Αυτή είναι η δουλειά του. Και είναι απόλυτα συνεπεί οι πολυεθνικές. Να κερδοσκοπούν, να βρίσκουν χώρε θύματα, να βρίσκουν λαού θύματα. και πάνω σε αυτού, δεν του ενδιαφέρει ούτε η φτώχεια ούτε η κατάστασή του, πάνω σε αυτού να αυξάνουν τα κέρδη του συνεχώ και συνεχώ. Το κάνουν μια χαρά. Είτε πάνε οι επιστολέ του Κυριάκου Μητσοτάκη, είτε πάνε οι επιστολέ του Τάκη Θεοδωρικάκου, είτε οι συναντήσει. Αυτό κάνανε, αυτό κάνουν. Μια χαρά το κάνουν, δεν χρειάζεται καμία παρότρινση για αλλαγή. Δεν υπάρχει και περίπτωση να αλλάξει τίποτα, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό υπάρχει. για να αυξάνουν τα κέρδη τους αυτές οι πολύ μεγάλες εταιρείε εις βάρος των λαών της Ευρώπης. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε, να λέγαμε, θα έχουμε και προεδρικές εκλογές του χρόνου, πρέπει να βγάλουμε νέο πρόεδρο. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, θα το συζητήσουμε. Στην mm. κουβέντα που έχει ανοίξει, άκουσα, α πούμε, εάν θα ήταν άξιοι για πρόεδρο δημοκρατίας, ο Καραμαλής και ο Σαμαράς. Yeah, Προφανώς. Yeah. Υπάρχει ένας οποιοδήποτε. Θα τον ρωτήσετε αν είναι άξιος για πρώτη μου κρατήση ο Κώστο Καραμάλ ή θα πει όχι. Εδώ το καταλάβετε. Ψηφίσατε καραμαλί. Ανεπάγγελτο τον Μπελχανά. Ανεπάγγελτο τον Μπελχανά. Και είδατε πού κατέληξε. Τι γιατί και τον τραγκόντεσε. Δεν το ξέρουμε πια. Έχετε μια αμφιβολία. Υπάρχει κάποιο βομφάρι για αυτό που είπα. Ανεπάγγελτο τον Μπελχανά. Έλα τώρα. Είναι ανάξος και πώς μουgraphicx τον Άντονη Σαμαρά στην περιοχή. Αν νομίζεις ότι αυτό διαλιθεί ο λαϊκός θόρυβος, αν νομίζεις σαν οι βουλευτές λένε ότι θα φεύγουν όλοι να ακολουθήσουν το μέγα ηγέτη τον Άντονη Σαμαρά. Αν νομίζεις το φορ του λαού θα πάνε να ψηφίσουν όλοι οι γιατί η Δημοκρατία, η εξελέγεις ο να μας αρχηγός. Προφανώς, ο άνθρωπο έχει πολιτική σκέψη την ίδια. Πρωφανώς. Πιάadamu αυτόν τον Πανάγχο για ξύλο. Αυтые δύο λοιπόν, ο Κώστας Καραμαλής και ο Άντονης Σαμαρά, είναι πανάξοι, δεν είναι απλά άξοι, θα βόρουν σαν και πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα τους ψηφίσει ο Άδρο Γεωργιάδης. Με του την ιδιότητα, όχι με την ιδιότητα του πολιτικού νηπίου για τον Σαμαρά ή με την ιδιότητα του Τεμπελχανά που έλεγε το για τον Καραμαλή παλιότερα. Είναι άξιοι και πανάξιοι για πρόεδροι τη Δημοκρατία για να γίνει η περίφημη αλλαγή από την κυρία Σακελαροπούλου. Όλα αυτά του χρόνου θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε. Να γυρίσουμε πάλι στην ακρίβεια γιατί ο Τάκη Τωδωρικάκο, αφού δίνει τη μάχη με τι πολυεθνικέ για να εφαρμόζουν τι κανόνε. μα είπε και κάτι ακόμα Αποκάλυψε ποιος φταίει για την ακρίβεια Πιστεύω ότι μέσα στη σχέση αυτή για το πώς αντιμετωπίζουμε τις τιμές των προϊόντων Είσαστε και εσείς στην εξίσωση, τα μέσα ενημέρωσης Δεν έχω δει ποτέ μια τηλεόραση Όταν μειώνονται οι τιμές προϊόντων Να πηγαίνει και να λέει μειώνονται οι τιμές των προϊόντων Ο τρόπος, ο τρόπος του να βομβαρδίζει κανείς το κοινό με αρνητικές ειδήσεις και να δημιουργεί γενικεύσεις. Δεν υπάρχει μια δεν είναι ο τρόπος, δεν είναι ο τρόπος και εγώ πηγαίνω και ψωνίζω κι. Και εγώ πηγαίνω και ψωνίζω κι. Δεν έχω δει ποτέ μια τηλεόραση όταν μειώνονται οι τιμέ προϊόντων να πηγαίνει και να λέει μειώνονται η τιμέ των προϊόντων. Καυτέ οιλεοράσει δεν μπορούν να δείξουν ότι μειώνονται οι τιμέ των προϊόντων. Όταν μειώνονται τιμέ των προϊόντων μόνο αυξήσει δείχνουνε. Να ποιο Η τηλεοράσει οι, οι συσκευέ. Αυτέ κατέ Σύμφωνα με τον Τάκι το Που δεν δείχνουν τι μειώσει των τιμών και δείχνουν μόνο αυξήσει τιμών. Βρήκαμε τον, τον ένοχο. Στην αρχή έφταιγε. Τι έφταιγε, Έχουν πει 15.000 δικαιολογίε. Στην αρχή έφταιγε η Ουκρανία. Μετά έφταιγαν οι Χούθη Μετά έφταιγε το Ισραήλ. Μετά έφταιγε η κλιματική κρίση. Μετά έφταιγε η πετρελαϊκή κρίση. Τι άλλο έχουν πει. Οι πολιεθνικέ. Τώρα φταίνε και οι τηλεοράσει. Έχω ξεχάσει 5-6 λόγου που φταίνε επίση. βάλτε τους εσείς, συμπληρώστετε, συμπληρώστε τους αλλά όμως ξέρουμε ότι τώρα φταίνε και η τηλεοράσεις η κυρία Τζάκη είναι πολύ ευτυχισμένη γιατί πιστεύει ότι όσοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανιδιοτελώς Ακούστε λεγόμενο. Δεν ξέρω να σα πω την αποψή μου. Εγώ ξέρω και... ότι είμαι πάω τώρα στην δύο χρόνια βουλευτή. Στη μακρά πολιτική μου διαδρομή, ξέρατε, έχω συνπάξει με ανθρώπου οι οποίοι συνέχασαν τη έδρα του και πήγα στα σπίτια του και το πούμε, όπω αντιλαμβάνει. Κοιτάξτε, τεσφάλουν όμω νομίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πώς να το πω, ένα ακόμα εργοδοτήσει είναι ένα ακόμα το οποίο δίνει επιδόματα ανεργία. Έτσι, έκασελάκι, η προσφορά στο κόμμα αρχίζει και τελειώνει αναβιοτελώ. Έπικεσάκι. Η προσφορά στο κόμμα αρχίζει και τελειώνει αναδιοτελώ. Θα μπορούσε να βάλει αλλού την τέλεια, επί κασελάκι. Δεν χρειάζεται προσφορά στο κόμμα, γιατί είναι και μια επιστολή με 80 τόσου, έχουν φύγει 100 τόσοι. Από ό,τι φαίνεται δεν αντέχουν χίλιοι τόσοι. Δεν ξέρω ποιος θα μείνει στο τέλος. Η Τζάκρη θα μείνει όμως, θα παραμείνει εκεί. Και θα λέει αυτά τα πάρα πολύ ωραία για την ανιδιοτέλεια που πρέπει να διέπει τα στελέχη τώρα επί Κασελάκια. Πριν δεν ξέραμε, μπορούμε να χάνε άλλου λόγους επί Τσίπρα, αλλά επί Κασελάκια έχουν τελειώσει όλα αυτά, έχουν τελειώσει τα μαύρα ταμεία. Είναι το δικό του κόμμα. και τη Τζάκρη βεβαίω, οπότε η ανιδιοτέλεια ε, στους αριστερούς αυτού του τύπου είναι σημαία όπως όλοι γνωρίζουμε. Έλεγε η Τζάκρη το πρωί εκεί να μας πείσει ότι θα πάνε καλά τα πράγματα παρά το ότι οι, οι, κάθε 10 μέρες στα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής εκεί του ΣΥΡΖΑ συντάσσουν επιστολές γιατί δεν περίμεναν και έπαιξαν από τα σύννεφα για κάτι που είπε έκανε πάλι ο Κασελάκης και κάποια στιγμή μίλησε για τις κινητοποιήσεις του λαού. Λένε στη συνέχεια <coughs> ότι δίθεν ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά έχασε δυνάμεις. Άρα δηλαδή επιστονώνουν το 17,8% στις εθνικές εκλογές είναι ισχυρό από το 14,9% στις ευρωκλογές. Δεν νομίζω. Εδώ Έτσι. κυρία Τζάκτη πέρα. Λένε επίσης ότι υπάρχει λέει, μια κοινωνική διαμαρτυρία που δεν βρίσκει λέει πολιτική έκφραση. Περίεργο. Εγώ θα έλεγα αυτό που υπάρχει το κουκουέ και γίνεται και καμιά περίπτωση. Ματζουράνα στο κατόι, γαϊδαρο στα κεραμίδια. Why, why, mia, my, my, Εγώ θα έλεγα αυτοί που υπάρχει το κουκουέ και γίνεται και καμιά απεργίες. Ρώμα και οτιδήποτε άλλο, αυτά τα λέει τσάκρη Για το κουκουέ και τις απεργίες θα πάμε να παρακολουθήσουμε την αδιαμεσολάβητη Ατόφια Ε, επικοινωνία μεταξύ ηγέτη και λαού. Πάμε στην γραμμή παρακαλώ. Χαίρετε. Καλημέρα πρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα αλεβέντη μου. Παλήκαρε. Τα λιπορειμένω τα λες, σε χαίρομαι, σε βλέπω, σε καμαρώνω. Φτάνει πετάξει. Μην, όσο μπορείς να αντέξει οι εκλογές θα έρθουν αγόρι μου. Θα τους κάνουμε, θα τους συντρίψουμε Εντάξει, δεν θέλω πολλά ευχολόγια Ούτε υμνολόγια, δεν υπάρχει ο λόγος Καλημέρα λεβέντη μου, πάλι γαρε. Ρόπα ο βελόπουλο Το ξέσκησε το Βελόπουλο chopeo doce o le Εδώ Ελληνοφρένια Όπως κάθε μέρα Από τα παραπολιτικά 211 1080, 80 880 Το τηλέφωνο επικοινωνίας Radio-παπακη-παραπολιτικά.gr Το mail ηλεκτρονική διεύθυνση Του σταθμού Την παρακολουθώ εγώ εδώ μπροστά Βλέπω τι στέλνετε. Ο Θανάσης Αθανασόπουλο Σήμερα ρυθμίζει τον ήχο Θα πάμε να ακούσουμε Το πρώτο μέρος του λαού Πρώτες διαφημίσεις Και εδώ είμαστε Πούσα μορικά mm. που σε έχω Μουμ. Θύμησε mm, μου. Αϊρέ, να στο θυμίσω κιόλα, σε λιτρό λόγο. Τσόπα. Τι ήρθα, τι κάνει. Τι κάνει. Ω Βελόπουλο, νιώθει προσβεβλημένο. Γιατί δεν μπορεί να παίξει το μεγάλο τσέρκο που είναι γυροβίζον και παίζει σε άλλο τσέρκο και mm. για αυτό θέλει να το καταργήσει. Mm. Αν γι'. Κομμένα όλα αυτά θα επιστρέψουμε στο ήθο και το έθο των Ελλήνων. Όπω και τα Eurovision και, Eurovision και τα λοιπά. Κομμένα αυτά. Δεν μπορεί να συμμετέχει σε άλλο τσέρκο και νιώθει mm. μειομημένο. Και το τώρα το ταβάνι του είναι ανήτα πάνια. Παρά τραγουδα, άρα η Eurovision κάπω του χτυπάει. Όχι, πάντα έχει και ένα άλλο επίπεδο, εντάξει. Καλά, μην ξανά ανοίγει και εσύ τώρα ήρεμα. Να σου πω πώ νιώθει που ήρθαν και σε τιμήσαν και οι Μέγκαντε. Ποιον? Εσένα. Πού με τιμήσανε. Α, δεν ξέρει το τραγούδι σου. Όχι. Για ψάκτο. Πε Μεγα... τι για ψάκτο, πώ θα είναι... κάνω τη δουλειά έτσι. Ε, είναι το Psychotron, το Μέγκαντε. Το ρεφρέν είναι μπαρμπαγιάνι, νοικοκύρι. Έτσι λέει. Αμμέ, ψάκτο. Ε, θα ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου, ήταν θέμα χρόνου. Ε, τι, γιατί δεν είναι σοβαρό, είμαι κατευθυντή. Ναι, ναι, ναι. λε, Όχι, δεν είπαν δεν είναι, αυτό έχει λέω. Θα αρχόταν μαστεί. το πλήρωμα του χρόνου, επιτέλου. Η αναγνώριση. Από μου έχει δει το Μασταίν. διο ο Γαϊτάνο είναι. Να το. Τι εννοεί, απλά αυτό είναι το βρυκόλακέ. Ο Μασταίν ξέρει δεν θα πεθάνει. Καλά, και για το Γαϊτάνο το ίδιο ξέρει, αλλά τέλο πάντων. <Δελώς> Δεν ακούκε σε. Έλα μακού τώρα. Γιατί τι άλλαξε. Ε, μετά κινήθηκα. Να σου πω. Ξέρετε μου αρέσει πολύ. Όχι. Να σου πω λοιπόν, μου αρέσει που όλοι αυτοί οι φασίστε, όλα τα φασυνταριά, σου λένε, σε Ισλανική χώρα είχε κανένα τζαμί για κανένα μπορούσε να τα κάνει αυτά. Μα όγια σου λένε ότι εμεί είμαστε πολιτισμένοι και αυτή είναι η βάρβαρη. Δεν είναι αυτό, γραφτόν βάρβα... ότι ζηλεύουν την βαρβαρότητα και σου λέει Μήπω να γίνουμε κι εμεί έτσι για να μην το λμάσ, Μήπω να σκοτώνουμε κι εμεί για τη θρησκεία; Αυτό! Ο Wait. Ή μάλλον αυτό γίνεται ήδη, Σόρι. Ε, σωστά, ναι. Αλλά θέλουμε να γίνουμε βάρβα.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 και τόσο βάρβαρος ότι ζηλεύει τη βαρβαρότητα. Τι να πω. Καλά, να κοιτάμε για ποιους μιλάμε κιόλας κι εσύ, απορώ. Καλά, εντάξει, το ξέρω. Απλά το τονίζω. Ε, το ξέρεις το... αλλά εκπλήσεις, πάντα πέσεις σαν τα σύννεφα, ορίζεις η ευκαιρία. Δεν εκπλήσω με, απλά το τονίζω. Να, τονίζω. μάλιστα, είσαι ο νηστής, μα, ο τονιστής των όλων. <Λε> Καλησπέρα Καλησπέρα Καλά είσαι Καλά είσαι Καλά Θέλω να πω κάτι σήμερα να εξημίσουμε Αν και τα όσα είπε ο κουλής Στην κοινοποιητική ομάδα Για δέντρα και ρίζε ήταν εξαιρετικά Είμαι σίγουρος Οι ρίζε δεν υπάρχουν για τον εαυτό τους Υπάρχουν για να κρατούν τελικά το δέντρο γερό και ακναίο Λοιπόν, η εταιρεία θέμα που είναι Ιταλο-Γαλλικών Σφερόντων και στην οποία παραχωρήθηκε το Μετρό Θεσσαλονίκη είπε ότι σε 2,5 λεπτά θα έρχεται κάθε τρένο Ναι, 2,5 λεπτά. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι είπε μετά από λίγο καιρό θα είναι σε λιγότερο από 2,5 λεπτά. Μετά από λίγους μήνες, ναι θα είναι 1,5 λεπτό. Ορίστε, νάτο. Νάτο, ναι. κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα φάνε σανό, ακόμα και τα ζώα. Τρομερό τρολάρισμα. Μπράβο. Δημονή. Όχι, Φνάς... μπράβο. Τελικά Φνά. τι έγινε με εκεί το μετρό ξεκίνησε. Εννοεί τι, να μεταφέρει Ε, Τι να μεταφέρει, καύσιμη ύλη. Όχι καλέ, Α. δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Ο... Τα έργα κατασκευή του μετρό ξεκίνησαν το 2006 και έχουμε 2024. Ούτε, καλά, ούτε 20 χρόνια τώρα, εντάξει. Ούτε, ούτε 18 χρόνια δηλαδή, μια χαροημεία. Σίγα είναι, μια είναι. Σίγκα το πράγμα. <Συξε> Εγώ μπορεί να έχω χρόνο. Λέω όμως ότι δεν έχει ο χώρος μου και η χώρα. Δεν θα ήταν Καθηγετής. πιο σωστό να κάνετε μια θητεία, να δώσετε ένα δείγμα γραφής ναι, και αλλά... μετά να κοιτάξετε πιο ψηλά. Πιο σωστό για ποιον. Για τη χώρα και το χώρο ή για μένα. Αμάν, την ψώνησε. Η χώρα δεν μπορεί να περιμένει. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι, οπότε πρέπει να... Τεθούμε πρώτων ευθυνών μα. Όλοι εμεί οι πολίτε πρέπει να αναδείξουμε το χαριδούκα. Άλλο ένα που θέλει να σώσει την Ελλάδα. Εδώ νιώθει ότι τον καλεί η Ελλάδα και τον καλεί και η στιγμή. Δεν μπορεί να περιμένει το η, η μία ούτε η άλλη. Οπότε βιάζεται, παρατάει το Δήμο και την ψήφο των Αθηναίων για να πάει να σώσει τη χώρα. Θα ακούσουμε τώρα το Γιάννη Ραγκούση και θα θυμόμαστε ότι είναι στέλεχο σοβαρού κόμματο. Εάν ο κύριο Κασελάκη είχε γνωστοποιήσει πριν από τις εκλογές πριν από την εκλογή του στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ είτε τα πραγματικά του πολιτικά πιστεύω Παραδείγματο χάρη ότι το ΝΑΤΟ είναι μια ιερή συμμαχία ή ότι τι καλά που είναι το κόμμα της πλευσης ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου και μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί του και αν είχε δείξει Και την πολιτική του αντίληψη για το πώ αντιλαμβάνεται το πολιτεύεστε ω αρχηγό, δηλαδή μέσα από την επιδείξη πλούτου, <Τα> πηγαίνοντα στα σπίτια κλπ., Εγώ πιστεύω, πιστεύω. πιστεύω, κύριε Παπαδάκη, ότι δεν θα είχε εκλεγεί. Εάν είχε δείξει τα πραγματικά του πολιτικά πιστεύω Άρα. και τον πολιτικό του εαυτό όπω τον έδειξε προεκλογικά στι ευρωεκλογέ. Συζητάμε τώρα και ο Ραγκούση είναι και από του σοβαρού του συγκεκριμένου κόμματο. Συζητάμε και λέμε ότι αν είχε δείξει ο πρόεδρο κάποια πράγματα που δεν τα έδειξε, δεν θα είχε εκλεγεί. Μα ήρθε ο πρόεδρο, δεν ήταν καν στην Κεντρική Επιτροπή και πήρε το κόμμα. Από αυτό και μόνο δείχνει πω Ασόβαρο είναι όλοι μέσα σε αυτό το κόμμα. Και ο πιο σοβαρό ήταν ο Κασελάκη, στην προκειμένη περίπτωση που είπε Θα παίξω. Έπαιξε, κέρδισε. Χωρί ρούχα είχε έρθει. Πήγε μετά, πήρε τα ρούχα, του πήρε το κόμμα. Ψήφισαν κάποιον χωρί να υπάρχει ιδεολογικό πλαίσιο. Δεν ξέραν τίποτα γι' αυτόν. Και έρχονται τώρα εκ των υστέρων με επιστολέ, οι 80, οι 100, οι 30, οι 50, οι 60, και ψάχνουν τα γιατί και τα διότι από κάποιον που δεν τον ξέρανε. Μα γι' αυτό τον βγάλατε, επειδή δεν τον ξέρατε, επειδή ήταν φρέσκο, άφθατο και ήταν ο μόνο που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το μυτσοτάκι. Όταν ξεκινάς με τέτοιο κριτήριο, εντελώ πολιτικό, θα λουστεί όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα όπω ακριβώ το λούζονται και θα το λουστούνε. Γιατί τώρα αρχίζουμε και με του συγκεκριμένου. Λαό μέρο δεύτερον. Ναι, με ποιον μπορώ να μιλήσω Με μένα Ποιο είστε εσείς? Εγώ είμαι, αυτό το παιδί που πήρατε Για το πρόγραμμα Ναι Τι θέλετε Τον κύριο Γαλαμούκη ήθελα Ο άλλο είμαι Πού είναι Εγώ είμαι ο άλλο, είναι μέσα στο μέρο του στούντιου Είμαι ο Αποστόλης. Αποστόλη Αποστόλης είσαι Ναι καλέ Αποστόλη με λένε Αρτέμι Με λένε Αρτέμι Ένα γιότα Πώ? Γράψε ένα γιώτα πρώτα Τι? Ένα γιότα πρώτα, ένα γιώτα πρώτα. Είσαι... Ναι γράψε και ένα μήνυ Αυτό είναι το όνομα Ή διάβασα Υί... Υί... παρακάτω. Ή Ισμήνη. Αχ, και γιατί έπρεπε να το πει έτσι με ρέμπου. Τέλο πάντων, έχω του λόγου μου. Μα α, α, παρακολουθούνε. Βελόπουλο, ψέκα. Γιατί αν δεν μπορεί να το αποδείξει, θα σε πούν ψεκασμένο. Μαρκόνι, κατάλαβα. Κατά κατά λοιπόν, είσαι. Αποστολίπεστο, είσαι τον Καλαμούνκη. Χθε μιλούσε η Εγώ δεν είμαι κανένα από του δύο. Ναι. Καλά, μπορεί να μην είσαι. αφού έχουμε την. Σωστό, ποιο iPhone είναι AI. Έλα, λέγε. Μπορεί να έρθει σε Έναν από το δυο. Θα έρθω, πες μου το μήνυμα Λοιπόν, ότι χθες μιλούσε για την ε, Νάουσα Τα οχύρα Τα οχύρα της Νάουσας δεν υπάρχουν πια Τα μετέτρεψαν οι αντάρτες σε ρηπία. Νάουσα; Ναι, ναού. Νάου. Τώρα, σα. Ναούσα. Επειδή μιλάμε ναι. Με κωδικά. Και. Ναι. Εγώ, πε του, έχω φορέσει παντελόνια από το ύφασμα αυτό. Ποιο? Που πήραν από την Άουσα. Με τα ξοσκόλικα. Πε αυτό και θα καταλάβουν. Να σου πω. Σίγουρα θα καταλάβουν. Ότι εγώ. Ναι. Φόρεσα παντελόνι Ναι. Από το ύφασμα που πήραν από την Άουσα. Τι ήταν όμω το αυτό. αυτό. Αξέρει κιόλα. βέβαια. Mm.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 Καμπαντίνα, όχι, δεν ξέρετε. Τέλο πάντων. Τέλο πάντων. Το τηλέφωνο τώρα που μιλάω με μασίτο μπορεί να το δει. Ναι, θα το δω, θα το γράψω. Λέω, τα μαροκέν σα αρέσουν, ναι. Πια. Τα μαροκέν Τα υφάσματα καλέ. Καλέ με δουλεύει. Προσπαθώ να καταλάβω το ύφασμα και δεν με βοηθάτε. Είναι πλισσέ, είναι τι είναι. Ποπλίνα. Άκουξε πόσο χρονών είμαι εγώ. Πού να ξέρω ενενήντα τώρα, δεν ξέρω και... τα υφάσματα, ξέρω την ηλικία. 94. Α, μπράβο ζωή να έχετε. Να τα εγκατοστήσετε, μικρή ύφη. Αλλά τι ύφασμα θα θυμάστε. Λίγο δώσε αυτό το. Γιατί με την ηλικία πάει ο σοβασμό? Τέλο πάντων, θα το δώσω. Και τι έγινε που θα το δώσω. Τι ζητάτε. Να με πάρουν ah, Θα το πω στα παιδιά. Εσεί δεν θυμάστε κάτι από το ύφασμα παραπάνω, ένα στοιχείο να πω. Okay. Τι σημείωμα να γράψω. Ήταν ηλίκρα, τι ήταν Έλα ρε, με χορεντεύει τώρα. Μα σα παρακαλώ. Ποιο τι πήγα τώρα εγώ, μου. Στο βουλκανιζατέρι είμαστε. Που κάνουμε τα υφάσματα για τα καθίσματα των αυτοκινήτων και φτιάχνουμε και τα λάστιχα. Α το διάλογο, το διάλογο. Ή από εκεί. Δροπή. Δεν σέβεστε τίπορα, δεν ξέρει την ηλικία μου. Κλείσαν πολύ ωραία και πολύ αγαπημένα Έτσι θα κλείσουμε και εμείς Γιατί πάμε όπως κάθε Παρασκευή Στις παραγγελίες και αφιερώσεις σας Αυτές μας πάνε στις διαφημίσεις Αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο Εμείς τα υπόλοιπα τη Δευτέρα Γεια σας Έχω δύο παραγγελίε για την επόμενη Παρασκευή. Δύο, ε! Δύο. Για να δούμε. Την μία την έχω κάνει πολλέ φορέ, δεν μου την κάνει. Να πάρει τηλέφωνο το Βελόπουλο, σου κοπεί. Πάμε και τη δεύτερη. Περίμενε. Σε αυτήν σου δίνω εναλλακτική. Μπορεί να πάρει Λατινοπούλου, πολιτικό γραφείο. Απά, πάμε. Έχει γενιά. πολιτικό γραφείο η Λατινοπούλου. Ε, δεν θα έχει. Θα έχει, ε, εκεί φτάσαμε. Φαντάζομαι, ναι. Τέλο πάντων, θα πάρω. Ελπίζω να τη δω. Μην κάνουν 11 Αφού το αγαπά τόσο πολύ, το αξίζει το πόδι σου. Εγώ, γιατί πρέπει να το δω. Ωραία, σου λέω είναι μια καλή ιδέα. Και το άλλο είναι να ανακατέψει Παστίτσιο, μπακαλιάρο, κορδαλιά, όλα αυτά που έχουν ακούσει. Με τον Μπούκοβο Μπούκοβο. Ανακάτεψε το φτιάξτε εσεί, ξέρει. Μου δείτε συνταγή. Ορίστε. Την τραγίδα το Βακαλάου. Το βακαλάω, παρακαλώ πείτε μου, τι δεν σημειώσατε. Ε, να σα πω. Τρει ντομάτε. Τρει ντομάτε. Μπακαλιάρο, σκορδαλιά. Κρεμμύδια, ναι. Παστίτσιο που φτουράει. Και μπαχάρι, αναλόγω τα γούστα. Κρέα και πατάτε, βραστές. Και το μόνο που μένει είναι να βρείτε ένα πολιτικό να το πετάξετε. Και. και... Για και book of, book of. Στο Θα το για το... Και Με τις πάλαμες ανοιχτές τρεις μαθητές στην έδρα. Αντίκριε από το δάσκαλο τα μάτια τους κλείστα. Κι αυτό στη βίτσα σήκωσε σαν να τα νερόν φα. Για γνώση από γνώση μαθαίνεις στα παιδιά. Έλα μαρικότα. Έλα. Από τη Μαλακά του Κασελάκι που λέει Μαλακίες την Παρασκευή. Πού θα βρω τον Κασελάκι λέει Μαλακίες; Αυτό είναι το δύσκολο. Πού λέει για το βελόγιανο; Και τον μπαλούσι που λέει για τον βελόγιανο, το τραγούδι. Που λέει Μαλακίες το Κασελάκι; Είναι παρακαλώ, ਉਸ πάντρας σε τα Παρασκευή, π્યાં ένα ωραίο. Άρα λοιπόν, εγώ δεσμεύομαι στον Κόσμο του Αριστεράς; Της solo το δημοκρατικό κόσμο να σταθούμε ένα στην ιστορία.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 Όλοι φοπλιστέ είμαστε. Ρόζι για την νίκη, για το κόμμα εμπρό. Ο, Ο Στέφανο τη Ελλάδα. μες με καρδιά μα. Πώ είναι δυνατόν να λείπει η καρδιά από τη θέση της Τα συνέργα τη τρέλα σου παρά τα μα Ακόμα Μ αυτή τη βέργα που κρατάς και νιώθει σαν Τα χέρια σκάβει των παιδιών και το δικό σου λάκκο Θαύουν οι πολίτες ον Ναι καλησπέρα σας Καλησπέρα Θέλω να κάνεις μια μίξη μεταξύ Άδωνη την ώρα που λέει Πέρα στα γένεια που είχε κάνει στο εσύ Και έλεγε να θέλω ου Ωραία Θα βάλεις τον Άδωνη να λέει δε θέλω ου Και να τον βρεις που λέει και α και ου και δα πουν που, που". Όλο αυτό το παραμυθάκι. Κύριε Άδωνη Γεωργιάδη να προσέξεις το θέμα. Πανασχοληθώτατε Δεν είναι σωστό να φωνάζετε την ώρα που διαβάζετε η ευχή από του ιερείς Όταν οι ιερείς λένε τι ευχές του δεν μπορείτε να λέτε ου Και α! <σοσίλω> είναι βλάστιμο και μεγάλη τρίτη Με συγχωρείτε πάρα πολύ <σοσίλω> <σοσίλω> Αυτά δεν γίνονται ούτε σουνουκάτα και δεν τρέπεστε Πάνω στην ευχή των ιερέων μεγάλη τρίτη Κάτσε φωνάζετε ου και δεν τρέπεστε <σοσίλω> Βλάβιμι. Το να θα γίνει ναυτικός το πρώτο το χαμίνει Στον τάφο σου ρε τα σκαλέ, κρυφά Θα είχε ένα κόμπο στο λαιμό και πίσω του θα φτύνει Είναι στο μετέχμιο να πει το αντεγιά Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αποστολής. Ναι, ναι. Γεια σα Αποστολή. Γεια χαρά. Είμαι χρόνια Κροατής και έχω, έχω πολλά χρόνια να σε βάλω τηλέφωνο, αλλά σε πήρα απευθεία με θράσος για παραγγελιά. Να τους, λέγε. Λοιπόν, θέλω αυτό το τύποτο φηβεία, αν μπορεί να πάρεις κομμάτι από δηλώσει του από τα βιντεάκια του ή μέσω ή άιτρος πάντων, να το συνδέσεις με αυτές τις φάρσεις που έχει κάνει στον Τζ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 Γεια σα! Οι πρώτες μους 48 ώρες στο Ευρωκοινοβούλιο! Πηγαίνετε και τρέξτε, εκεί πέρα, όπου θέλετε, τι μα νοιάζει, μας Ναι! Είμαι πολύ χαρούμενο! Βάλε τη σελβία έλεν σου και πήγαινε και τρέξεν! Πευκέντο πιστεύω! Είστε Κύπριον σε αδερφός! Είμαι Ευρωβουλευτή! Απ' την Κύπρον, την μαρτυρικήν! Εναι, μόνο στην Κύπρο που γράφουμε ιστορία, εν παγκοσμίω! Και απ' την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλιμπον! Εσοκαριστριγό! Δεν βαλαβενή. Νεομαρκώνη είμαι. Έλα. AI hey, hey, έγινε. Όχι, ρε, μπλάκα σου κάνω. Δεν είμαι ο Μαρκώνη. Σώπα, έτσι... το γουδάγκωσα το κρατάπιο ολόκληρο. <laughs> <laughs> τι κάνει. Το έκανε τόσο πετυχημένα. Κρύωσε ο κόλο, τελείωσε. Περίπου. Ναι. Για πε. Από χανιά σε έχω δαυμάσει. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Τι. Να δει σου κάπου θα μα πούνε και μαλάκιε. Και βάλτε εκεί πέρα γιατί όλο το τραγούδι είναι full ευτυχιακό. Τι λε. Δηλαδή, σαν τι ξαπλώστρε που του βγάζουν μόνο καλοκαίρι. Κάπω έτσι. Αυτό. Βάλει, βάλε. Έχει όλο όλο, υλικό για να προσθέσει και βελόκο. Πούλη και μέσα. Λένε πω είμαι καρτέλ. Είμαι ο Κυριακό Μισοτάκη. Παλαιό κομμούνη ανάρχα. Τι ω έφυγε και άλλα πολλά λεφτά. τα Έκανα σπουδαίο έργο, κατά τη γνώμη μου. Γύρτανε λέει να μας σώσουν, που να μην σώσουνε ποτέ. Να είστε σίγουρος ότι όταν γίνουμε κυβέρνηση, ο κόσμος θα μπορεί να κοιμάται ήσυχος. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Τι είμαστε! Μαλάκετε! Τι είμαστε!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 Διασκεβαί ο ύμο του αιάν. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι ύμο του αμίμ. Ελέφτη. Α, μπράβο, άρχισε, αλλά δεν πειράσει. Έλα γεια. όμως Η ακρατές της έχουμε εδώ και χρόνια μέτρο Θεσσαλονίκης Αυτό είναι γνωστό. Εγώ yeah. είχα μπει το είχα γκαινιάσει. Θα το ξέρω mm. θα το ακούσουμε την Παρασκευή. Θα το ακούσουμε Θα μιλάει ο κυβερνήτη αμαξοστοιχείας. Δουλεύει τούτο καρβουνό. Άμενα δούμε <Τι> Επόμενη στάση Άγαλμα Βενιζεύου Επόμενη στάση, Παπάθου, χαλαρά και ομαλά, έξοδος μπρος δεξιά. Επόμενη στάση, Βούλγαρ, Μπαόκια, προσοχή στο φαντάκι μεταξύ Βαγωνιού και Πεζουλιού. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Μαλάκα, εσύ με το φραπέ, βάλω το χέρι μέσα να φεύγουμε. και πιάνει το ρατάρ. Πάμε. επόμενη στάση, Νεάποδο, που γάτσα με σκαλή του χρού μπροστά, χρόνος ανότου στην επιφάνεια, 17 λεπτά. Μαλάκα! Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αποστόλαιση. Εγώ. Γεια σου, πειλέ. Σε παίρνω πρώτη φορά. Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια. Σχεδόν 20 αιτία mm. από μικρό παιδί. Και σε παίρνω πρώτη φορά γιατί είναι. Τώρα είσαι μεγάλο. Πιο μεγάλο από τότε, ναι. Από τότε, yeah, πες. Με έχει συντροφεύσει σε πολλές διαφορετικέ φάσει και καταστάσεις τη ζωή. Παίρνω για μια παραγγελία, αν μπορώ. دώσε. Λοιπόν, θέλω τη φάμπρικη του Τσιτσάνι για την Παρασκευή να το αφιερώσει τη μνήμη τη. Μαρίας, πειάς μου που στις 25 του περασμένου μήνα μας άφησε Ήταν μια εργάτρια πάντως πολύ μεγάλη μάχη στη ζωή της Είχε 33-34 απολύσεις στην πλάτη της η φαμπρικά, Οι εργάτε τρέχουν Για τη δουλειά Θα τις σκεφτόμαστε και το παράδειγμα θα το συνεχίσουμε Με τι απολύσεις Και με το υπόλοιπο Έγινε να σε καλά Να σε καλά κι εσύ Σπίζει η Σαν τα σχολάσουν Κορίτσια γόρια Ζευγαροτά Με την αγάπη τους Θα ξαποστά Ya son Και θα βάλεις παραγγελία, θα μιλάει ο κασελάκης και θα λέει εγώ, εγώ, εγώ, εγώ Και θα βάλεις αυτό που έλεγε ο καγνέας, ποιος, εγώ Και τι βάλε βάλει, δοξάστε με το χάρι κλει Φίλοι, συμπολίτες, συμπατριώτες Μετά την πρόσκληση που έκανα για όσους ενδιαφέρονται να κατέβουν οι ευρωεκλογές με την παράταξή μας Γράφτηκαν 500 νέα μέλη στο ΣΥΡΙΖΑ Δοξάστε με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 και αυτό θα γίνει δάσκαλο, θα μοιάσει του δασκάλου. Μόνος θα πορεύεται με στην ερημιά. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν θα σε πρίξω πολύ μια φιέρωση, θέλω για την Παρασκευή. Εντάξει. Επειδή τώρα θα Θανασάρα από εδώ και πέρα δεν θα κάνει συναυλίε από ό,τι τέλο πάντων είπε. Αν μπορείς βάλε ένα τραγούδι του Θανάση Το δάσκαλο, το πιέζεις το δραγούδι το δάσκαλο Ναι, ναι Ωραία, και για τους πολλούς και για τις πολλές που ακούνε Θα φτιάξει βίτσα καθότι Απ' τα ρίζα της βάτου Τη γνώση θα έχει πρόφαση Για να έχει να ξεσπά Και θα χτυπάει τους μάθητες Σαν να είσαι εσύ μπροστά του Φουκαρά μου δάσκαλε Δεν πήρε μυρουδιά